Στοιχη 19-27. Πρέπει να εφαρμόζομαι των θείων λόγων. 19. ωστε αδελφοί μου αγαπητοί, αφού ο Θεό μα ενεγέννησε με των λόγων τη Αληθείας α είναι ο καθένα γρήγορο και πρόθυμο, ο άκη του παρουσιάζεται ευκαιρία, ει το να ακούσει τον σωτεριώδη του των λόγων, βραδύ δε και αργό και δύσκολο, ει τον να ώστε να μην λέγει τίποτε βλάσφημον ή ανάρμοστον κατά του Θεού. Α είναι δε βραδείς, Άστω να οργίζεται όταν οι άλλοι έχουν διάφορο γνώμη προ αυτόν ή δεικνύονται απρόθυμοι στην διδασκαλία του και τα σύμβουλά του. 20. Πρέπει δε ο καθένα μα να είναι βραδύ ισοργή, διότι οργή του ανθρώπου παρασύρει αυτόν ει παραφορά και αδικήματα και ω εκ τούτου δεν κατορθώνει ούτω την αρετίνη τη δικαιοσύνη, την οποίαν επιβάλλει και ζητεί ο Θεό. 21. Αφού δε η οργή δεν κατεργάζεται δικαιοσύνη Θεού, Δι' αυτό κι εσείς ρίψατε μακράν από τας ψυχά σας ως άλλο ακάθαρτο ένδυμα κάθε ηθική νρυπαρότητα και καθαρσία και κάθε περιτώνη στα σκέψη σας και τους λόγους σας και τας πράξεις σας, το οποίο ως περιτών είναι κακία και δεχθείτε με πραότητα των Ευαγγελικών Λόγων που εφητεύθει μέσα σας δια τη εν Χριστώ και έχει την δύναμη να σώσει τα ψυχά σας. 22. Να γίνεστε δε εκτελεστέ και τηρητέ του λόγου και όχι μόνον ακροατέ, και να μην απατάτε τον εαυτό σα με την ιδέα ότι είναι αρκετό και μόνο το να ακούει κανεί των λόγων. 23. Αυτό είναι πλάνη. Διότι αν κανεί είναι μόνον ακροατή του λόγου και όχι τηρητή αυτού, αυτό σου προς προ άνθρωπον που παρατήρησε καλά στον καθρέψιν το πρόσωπών του το φυσικό το οποίο φέρει από την γέννησή του. 24. Διότι αυτός παρετήρησε μεν καλά τον εαυτόν του στον καθρέπτην και απεμακρύνθη, αμέσως δε εξέχασε ποιοσήτο. Έτσι και εκείνος που με τον ηθικό καθρέπτην του θείου λόγου έλαβε γνώση των ελήψεων της ψυχής του. Εάν δεν συμμορφωθεί προς την γνώση τάφτην και δεν γίνει ποιητής αυτόν που έμαθεν από την ακρόαση του λόγου, ξεχάνει με το λίγο τα πάντα. 25. Εκείνος όμως που επρόσεξε καλά και ανεβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου ο οποίος ελευθερώνει τον άνθρωπον από την αμαρτία και παρέμεινε στον νόμον αυτόν τού τον μόνιμον φρόνημά του και οδηγόν του αυτός δεν έγινε να κροατήσει επιλυσμοσύνης που εξέχασε γρήγορα όσα είκουσεν, αλλά ποιητή που πράττει έργα και δεν λέγει μόνο λόγια. Αυτός θα είναι μακάριος για την εκτέλεση και εφαρμογή του νόμου. 26. Μερικοί λέγουν με ευκολίαν «Είμαι θα πιστεί τη των θρησκευτικών διατάξεων. Ας μάθουν ότι αυτό που θα είπω, εάν κανείς μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και ευσεβής, δεν έχει όμως χαλινών και μέτρων στη γλώσσα του, αλλά εξαπατά με το ψευδές αυτό φρονιμά του τη συνείδησή του, του ανθρώπου αυτού η θρησκεία είναι ανοφελής και άχρηστο. 27. Ένα από τα ουσιοδέστερα γνωρίσματα της θρησκείας, της καθαράς και αμολύντου ενώπιον του Θεού και Πατρός, είναι τούτο. Να επισκέπτεται κανείς τα ορφανά και τα σχήρας προς τον σκοπό να παρηγορήσει και να τα προστατεύσει στην θλίψη των, συγχρόνως δε και να τηρεί τον εαυτόν του ελεύθερον από κάθε μολυσμό εκ του πλήθου των ανθρώπων που ζουν μακράν του Θεού.